Στοίχη 19-24. Διάφοροι χαιρετισμοί. 19. Σας στέλνουν εγκαρδίους χαιρετισμούς η ε εκκλησία της Ασίας. Σας στέλνουν πολλούς χαιρετισμούς, εν κυρίω ο ακύλα και η Πρίσκυλα μαζί με τους χριστιανούς που συνάζονται στο σπίτι των. 20. Σας στέλνουν εγκαρδίους χαιρετισμούς όλοι αδελφοί. Ασπαστεί το ένα στον άλλον με φίλημα 21. Ο χαιρετισμό αυτός εγγράφει με το χέρι μου του Παύλου. 22. Εάν κανείς δεν αγαπά με την καρδιά του των Κύριων Ιησούν Χριστών, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Ο Κύριος θα έλθει και θα απολέσει κάθανα θεματισμένων. 23. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήθε να είναι μαζί σας. 24. Η εν Χριστώ αγάπη μου ας είναι με όλους σας. Αμήν. Τέλος της πρώτης προσκολινθίους επιστολής σελίδα 712